Τιν <Η> άβησον ο κλίσας νεκρός οράτε καις σμύρνη και συνδόνη εν ηλιμμένος εν μνημείο κατατίθετε ως νητός ο αθάνατος Γυναίκες δε αυτόν ήρθον μυρίσε, κλαίουσε πικρός και εγκώσε τούτο σάββατο αισθήτο υπερευλογημένος ενώ Χριστός ἀναστήσε αναστήσετε τρμέ ἀαστήσε συνέχον τα πάντα τα και θρύνη πάσα η χτίσης, τούτον βλέπους ακρεμάμενο γυμνών επί το ξύλου. Ο ήλιος σας ακτίνας απέκρυψε και το φέγκος οι αστέρες απεβάλλοντο, η γη δε συμπολώ το φόβος είναι κλονήτο, η θάλασσα έφυγε και πέτρε διερήγνητο, μνημεία δε πολλά ειναιόχθησαν και σώματα γέρθησαν αγίων ανδρών. Άδης κάτω στενάζει, και οι ουδαίοι Χριστού την ανάσταση, τα δεγκίνια κράζουσι, τούτο σάββατον εστί το υπερευλογιμένον, εν ο Χριστός αφιπνόσας αναστήσετε τρίμερος. Αναστήσετε τρίμερος. Το αγίο και μεγάλο Σαβάτο, την Θεόσο μονταφήνη και την Ισάδου κάθοδον. Του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, διόν της φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνία ζωή μεταβέβηκε. Μά την φυλά της των τάφων κουστοδία, ουγαρ καθέξι τύμβος αυτοζωίαν, τι αν εκφράστο σου συγκαταβάσει Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.